Γεια τα Αποστόλυμος. Για χαρά. Ο φαβρικάριος. Ο ποιος? Ο φαβρικάριος. Η φαβρικά, η φαβρικά δεν σταματά. Δουλεύει νύχτα μέρα. Μηχανή 8. Μηχανή 8. Ένα. Τώρα τη πάγαμε την εβδομάδα. Τελειώσαμε. Όταν εστιφάγαμε. <συρίζεται> α, α, α, τελειώσαμε εννοεί. Τη φάγαμε. Κάλο κατάλαβα. Τη φάγαμε όπω την κάθε εβδομάδα. Κοίτα, ήταν να τη πάμε κανονικά όπω κάθε εβδομάδα. <συρίζεται> <συρίζεται> δηλαδή να έχουμε και το Σάββατο πάλι. Αλλά αυτή τη φορά ήμασταν πολύ μπροστά στου παραγγελίε. Φίλε μου και του εράσαμε το χώμα. Τι φάγατε αλλιώ. Κατάλαβα. Άρα μήπω την κεράσατε αυτή την εβδομάδα. Δεν τη φάγατε. Ναι, ναι, ναι, γάμι σέτα. Θέλω να πω ότι αντί να ξεπινάρθουν οι γραμμένοι αυτοί μας κυβερνούνε έκαναν άνθρωπο, να μην είσαι σπιτόζη έκαναν άνθρωπο. Αυτά έδειξαν επαραματική πανηγυρισμή για την άνθρωπους, για την Ελλάδα και τα σχετικά. Πάνε γεμούνε τώρα για τις επιτολές και πάει λέγοντας με την καθημερινούση για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας. Τη επιστολική ψήφου μπορεί κανεί να πει ότι η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την ελληνική δημοκρατία. Μιλάμε για τραγγελατικά πράγματα και φαντιρίζουμε, δηλαδή λες, και είναι το υπέρτατο νομοσέριο, πώ το λέμε. Ποιο γυμματάμε. Κύριε Μπαρβαγιάννη, πείτε του καλαμούκι. Κύριε Βυσδέκη, πορφύριε, εσεί. Να μην ιδωνεύετε. Δεν γίνεται, δεν ξέρει αλλιώ. Όποτε δεν κοιμάμε καλά, την προηγούμενη μέρα έχω σπάσει ένα αυγό και ένα μαύρο. Λοιπόν, Αντώνη, διάλεξε μου ένα αυγό που θε να κάνουμε την αυγόμαντία. Θα πρέπει πρώτα να το καθαρίσουμε από ενέργειε οι οποίε το πιάσανε, από χέρια που το πιάσανε νωρίτερα. Και γενικά να το προετοιμάσουμε για να μα πει αυτά που έχει να μα πει. Όταν κοιμάμε καλά. Να, θα... αυτά δεν μπορώ. Η άβρα μου το έχει κάνει λευκό το αυγό. Εντάξει, γεια σα. Ο κρόκο, μα. Θα είχε μαύρα στίγματα. Αλλά εσύ είσαι πάρα πολύ καλά. Ού και είναι μια χαρά το αυγό σου. Κάνε ρε φίλο μου, Κάνει. Καλά. Βάλε λίγο μυαλόρε από το θεριό. Δεν λέμε την απογείωση του Δε υπουργού, δεν είναι η προσγείωση του λαού. Αλλιώ απογείωνεται ένα υπουργό, αλλιώ απογείωνεται ένα λαό. Μάλιστα. Κατάλαβε. Το σημειώνω, βεβαίω. Ευχαριστώ πολύ. Για. Γεια σα, μπορεί να μιλήσουμε με τον Αποστολή. Μιλάτε, Μα ναι. μπορεί να μιλήσουμε με τον Αποστολή. Δεν σου ναι. Έλα, μ' ακού. Δεν έχω πάρει τα παραπολιτικά. Νέβρε, μαλάκα. Μια ώρα μιλά με τον Αποστολή και δεν το έχει καταλάβει όμω. Και εγώ δεν σε ακούω εδώ μέσα. Πού είσαι, βγαίνει από εκεί μέσα. Είμαι, είμαι στα σταμάξιο φίλε. Βγαίνει από εκεί μέσα, βρέα γόρι μου, σ σ σου κάνει σ σ σ κακό, σ δεν ακού. Εντάξει, δεν κατάλαβε. Έχω γραφμένα. Να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να ρωτήσω το εξή σοβαρά. Πιστεύει ότι υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα. Ανεργία με τον Άδον Υπουργό Εργασία, ανεργία, λάστιγε. Μαλιά. Εδώ σου λέει κανένα ρεκόρ Το 2009 είχαμε ενεργειακέ το 10%. Εγώ πιστεύω ότι έλεγχανισμένο. Είναι επίσημη, την επίσημη. Γιατί οι υπόλοιποι μπορεί να δουλεύουν μια ώρα τη βδομάδα και του πιάνει ότι είναι εργαζόμενοι. Με και έτσι εγώ. γεννούμε θέσει εργασία. Οτι... Κι έτσι βρίσκουμε δουλειά! Κι έτσι αλλάζει τον ανθρώπου! Κι έτσι αυξάνε το ότημά του. Σέρει πια περιέργεια, εγώ και πολλοί φίλοι μου που να βρούμε προσωπικό ε. και καλοκληρωμένου. Και δεν βρίσκουμε. Μπορεί να μου εξηγεί, λοιπόν, που είναι αυτοί οι εργάτε έχουμε εργάτε στην Ελλάδα ή μόνο επιστήμονε άραγε: έχουμε εργάτε στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τώρα και έρχονται. Οι Αλβανίοι να μαζέψουν τα ροδάκι τώρα και οι Πακιστάνι τι φράουλε τώρα. Έλα. <συσίλω> δεν θέλει να δουλέψει ο Έλληνα, παιδί μου. Τώρα πού το πα. Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω. Δεν θέλω <συσίλω> Μπράβο. Άδων, εσύ ε... Οι συμπολίτε μα δεν θέλουν να κάνουν και χειρονακτική εργασία. Τε βοηθέ. <συσίλω> Άδων, εσύ είσαι ή κάποιο παρόμοιο μαλάκα. Όχι, μωρέ. <συσίλω> Άλλο, <Άλλωσε>, δεν πειράζει. <συσίλω> Είστε πολύ, το ξέρω. Ναι. Η Ελένη Λουκάιμερ. Την αρχήήήρια μα. Βρέ, δεν τρέπεσαι να για... μου μιλάς εμένα έτσι κι Εσύ πώ μου μιλάς. Μου μιλά καλά πώς, που με λε παλιοκουμούνι. Εγώ θίγομαι. Πώς, εγώ θίγομαι. Πώς, εγώ πώς, θίγομαι. Πώς, δεν πώς, θα με ξαναπεί του διαόλου του σατανά, ούτε παλιοκουμούνι. Εντάξει. Σήμερα είναι μια σατανική μέρα. Τι έγινε. Σήμερα 1η Δεκεμβρίου που δεν δέχομαι τι παγκόσμιε μέρε γιατί είναι του σατανά. Του σατανά. Αφού είναι παγκόσμιε τι Άρα ο κόσμο είναι του σατανά. του Που εσύ είσαι υπέρ του, σατα... oh. του AIDS. Είμαι ενάντια στο AIDS. Όποιος... Όταν αγαμμούσαμε τι μαϊμούδες όμω ήταν καλά. Όποιο είναι κοντά στο Χριστό δεν παθαίνει τίποτα, ούτε AIDS ούτε τίποτα. Εγώ είμαι ενάντια στα προφυλακτικά. Αυτό το μήνυμα περνάω. Είσαι ε, και ενάντια, ενάντια στα προφυλακτικά και ενάντια στο AIDS δεν γίνεται. Αγαπητοί μου, πρέπει να γαμίσουμε. Θα τι... γαμίσουμε με ή χωρί. Ενάντια στα προφυλακτικά είναι του σατανά του διαβόλου. Ναι, ε, αλλά ο... υπάρχει okay. το AIDS άμα Μισό φωνάζει αγνότητα. Αγνή, να είσαι αγνό. Αγνότητα, αγνότητα. Κάτι παπάδε με AIDS και αυτή, τέλο πάντων. Αγνότητα. Δεν ξέρω, μήπω ξεφύγανε από την αγνότητα. Αγνή, δεν παθαίνουμε τίποτα, ούτε AIDS, ούτε όλε τι αρρώστιε ξέρει. Ούτε AIDS, ούτε, ούτε τίποτα. Να σου Ισό πω τώρα, εσύ το σεξ το έχει κόψει? Υπέρ των προφυλακτικών. Είσαι υπέρ των προφυλακτικών, προφυλακτικών ή κατά των προφυλακτικών, αποφάσισε. Εναντίον του AIDS και όλα αυτά. πάω Καλά, ούτε που ξέρει τι σου γίνεται. Εναντίον των άνθρωποι. Ναι, κύριο, ναι, αλλά βλέπει τι προθέρισαν να έχει ξεχάσει το Σέξ. Έτσι βγαίνει ο άνθρωπο. οτι είναι σαταν. Οπότε, σατανικά γαμάτε ναι, γιατί χανόμαστε. Ναι, Όπου ναι, βρείτε ναι, τρύπα. Όπου βρείτε τρύπα. Τα προφυλακτικά ναι, είναι του σατανά ναι, του διαβόλου. Ναι, μόλι αλλιώ κολλάμε, όμω τι να βάλω σακούλα στο σου. του διαβόλου. Έχει στο διαβέλει συμπληρώσει. Όλε τι χαρόκει! Όλε τι σαρόκε! Αποστολή: Έλα. Σε παίρνω από μέσα. Από πού μέσα? Αν νόμιζα στην Ψηρού. Όχι, ρε, τρελάδι. το παράθυρο, είναι η Λουκά εκεί έξω, κοροπηδάει στα παγκάκια. Μέσα είναι και αυτή. Κυνηγάει τα περιστέρια. Α. Τα κάνει κυβέρνηση, λέει. Ναι, εντάξει, έχουμε δει <laughs> κυβέρνηση κυβέρνηση. <laughs> Έχω δει, του βουνού, τώρα θα δούμε και του Μουρλού. <laughs> για υπουργό. Καλά είπα, του και Εγώ, ε, Παιδεία, ναι. Ε, ναι. Ε, ναι. Ε, το του και για Το Μαρκόνι και δεν σε παίρνει. Τώρα δεν είπεις ότι είστε εκεί. Ναι και δεν σε παίρνει όμως όπως σε πήρα εγώ. Α μπορεί να μην έχει τηλεκάρτα ξέρω εγώ. Μάλιστα. Τώρα θα του δώσω το τηλέφωνο να σε πάρει. Εντάξει. Τώρα περιμένω. Είναι τα μετρικά μεγάλα σκάπη. Είναι φέλιο πρίξος σε έλλει τα μικρά. Πώς το πωθέμιος ότι με την επιτελική ψήφος λέει αυτή την επιστολική από το ίτερνετ ας πούμε. Καθιερώνουμε για όποιον το επιθυμεί. Εντό και εκτό Ελλάδο την επική Μαλακία! Ναι. Οι ξένοι που δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα ψηφίζουν. Αυτό δεν είπε. Ναι. Όχι, ξέρω, δεν είναι πως γενιέ εκεί. Θα αρχίσει <συνδιά> η ίδια Ελλάδα. Ωραία είναι. Λοιπόν, αυτοί που είναι εδώ έχουν σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτοί που ψηφίζουν, ο ρε παιδί μου. δεν έχουν αυτοί δε αυτοί δε σχέση με, με την γενικότερα. Δεν πατάνε, δεν είναι αλλού. Τι είναι αυτοί. Αλλού, Η Ελένη Λουκά, ναι στην αγνότητα Καγνότητα μωρί Λουκά Πάντα πίσω κολλητά σύννεφο Λε, Έχει γεμίσει ο κόλος AIDS Ο κόσμος, συγγνώμη Έχει ναι. γεμίσει ο κόσμος AIDS Παγκόσμια μέρα σήμερα, άσε με τώρα Λε, Δεν χορταίνουμε γάμιση σου, λέω Ναι στην αγνότητα Ναι στην Πίπα κόλο πάει η κατάσταση Πίπα κόλο, από την κυβέρνηση ξεκινάει Λε, Λε. Πώς να μην κολείς. άσε με σε παρακαλώ Καλημέρα Καλημέρα. Αποστολή Ναι Αποστολή ψίνη σε γεμπαλακίτα Σε ποιον Ένα Δεν τα κάνω ρε εγώ αυτά με ξέρει Επειδή σε ξέρω γι' αυτό σου λέω Α, σύνο με ναι Λοιπόν άκου εδώ περίπτωση Ο τύπο καλό παιδί Κούλη original Ω παπαπαπαπαπα -πα -πα Τέλο πάντων Θέλω τηλεφωνάκι ότι είσαι για από την κ Νέ ή για κάποια Ότι μου στάρει πε Από την κ Νέ κιόλα Μα είναι δυνατόν τον. Ναι, έλαντε αν είναι δυνατόν Επιλέ Θα πεθάνει Είναι σε Αυτά δεν μπορώ, τάκηρα Τέλο πάντων πε του να πάρει Που. Να πάρει ή να α, σε πάρει Να με πάρει Να το με πάρεις. Να με πάρει Τι είπε ρε συνεκομπήτης πέρας Ότι ήξερε τι θα πει ο Παπανδρέου, λέει, στον Καρτελόριζο. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, στο Μένκα ήμουν προετοιμασμένοι. Δηλαδή, οι πληροφορίες είχαν έρθει και έτσι το σοκ ήταν σχετικά ελεγχόμενο. Μα πριν από λίγο καιρό ήταν κυβέρνηση. Χρεοκοπήσανε τη χώρα σε ένα μεγάλο μέρο, θένε και αυτοί. Εννοείται ότι ήξερε τι θα πει ο. ότι ο Καραμαλής το 2007 μα έλεγε να αγοράσουμε τζιπάκια. Ξέχασε, βάτω λίγο αυτό, ότι κάνουμε οικονομικό θαύμα, κάτι Δεν έλεγε ο Καραμαλή, τι Ναι, ναι. ναι. <Σιουσίλιο> οικονομικό θαύμα Μπράβο, Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα <Συσίλιο> Έλα ρε πάλι σε πιασα, καλησπέρα Λοιπόν, επειδή η Επανάσταση πέφτει σε ημιαργία 25 Νοεμβρίου έπεσε Σάββατο Δεν άκουσα τίποτα για το Γοργοπόταμο Αυτά, φιλιά <Συσίλιο> Να σου πω κάτι, δεν ο Τάκη τώρα θα κάνει επιστολική ψήφο να ψηφίζουμε από το εξωτερικό. Ναι, ναι, θα ψηφίζουμε και απ' έξω. Και στην τουαλέτα, μα είσαι και χαίρεσαι. Πε, δεν θα... μπορώ, μέχρι πάει σερπατίνα. Επιστολική ψήφο, τέλειωσα. Απ' δεν έχει δικαιολογία. Ή άλλη δικαιολογία, ο άλλο που λέει: Είχαμε κόσμο το βράδυ σπίτι, δεν ξύπνησα. Όχι. Να μιλήσω. Το επόμενο να το κάνει να το στέλνουμε και μέσω Viber Να μιλήσω. Θα θέλα όχι, ιδανικά.